Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February, 2004, Mark, Chapter 10. Que quiten Anastas erkete ista o iudeas, que peran tu iordanu. Que sinporevon palin och <Hebrew> li que os palin ed Que proseltontes farisei i existin andrigine capolise πειράζονται ζ'αυτόν. Όδε Αποκριτής είπεν «Τι ήμινενε τη λάτω Μοϊσής» είδε είπαν, «Επετρέψεν Μοϊσής βιβλίον απ'ουστασίου γράψε και απολύσσε». Όδε Ιησούς είπεν «Προς την σκληροκαρδίαν και τούτου ελληνική κοινότητα τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή άλλω, ούτω ή ή και εάν αυτή απολύσασα τον άντρα αυτής καμίση άλλων, μ' και προσέφερον αυτό παιδιά, ενα αυτόν άψείτε. Οι δεματίτε επιτίμησαν αυτής, ειδόντε ο Ιησούς εγκανάκτησεν, και είπεν αυτής, αφέτε τα παιδιά έρχεστε προς με, μη κολλιέτε αυτά. Τον γάρτιο τον έστειν η βασιλιά του Θεού. Amin λεγουιμιν, Osan Midexitetin Vasilian την βασιλιά του Θεού οσπιδιον, ομι εισέλτι εις αυτήν, και εναν καλισάμενος αυτά, κατεβλόγι, τι ke κυράς επ αυτά, και εκπορεβωμένο αυτού εις οδόν, προς δραμόνις και γονι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 Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση τεκνα, πώς Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Estin Επίση ευκοπότερον Rafidos Επίση διά τριμαλίας ραφίδος διελτιν, Επίση πλούσιον Ide Perisos Επίση Επίση Επίση Επίση περίσσος Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση Επίση και το ξαφνικά το οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, Amin Leguimin, οπότε, σι, οπότε, ο οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, οπότε, Εν μι λαβι εκατοντα πλασίωνα, νιν, εν το κερου τωτο, η κυασκια δελφους, κυαδελφασ, κυαμι τερας, κυατήκια κυατήκια κρυσ, μετά διουγμόν, κυατή εγκοί νι το εγκομένο ζωι νεο νιον. Πολί αν και παραλαβών πάλιν τους δόδεκα, ήρξατο αυτις λέγιν τα μέλλοντα αυτος συμβαίνειν ότι, ιδού, αναβαίνομενεις Ιροσόλημα, και ο βιός του ανθρώπου παραδοτήσεται τις αρχιερεύσιν και τις γραμματεύσιν, και κατακρινούσιν αυτον τανάτο, και παραδόσουσιν αυτον της έθνησιν, και εμπέξουσιν αυτον, και εμπτήσουσιν αυτον, και μαστιγόσουσιν αυτον, και αποκτηνούσιν, και μετά τρεις ημέρες αναστήσεται. Και προσπορεύονται αυτό, Ιακώβος και Ιωάννης, οι δύο ΒΐΙΖΕ ΒΙΔΕΟ, αυτό διδάσκαλε, «Τελομενινά οιαν αιτήσωμεν σε ποιήσεις ειμην». Οδε είπαν αυτής, «Τι τέλει τη ποιήσω αυτό, σου εκδεξιον, και «Η το βάπτισμα, ο εγώ βάπτιζομαι βάπτιστίνε, ή δε είπαν αυτο δινάμιτα, ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς το ποτύλιον ο εγώ πίνο πιέστε, και το βάπτισμα, ο εγώ με βάπτιστίσεστε, το δε κατήσε μου ο νεμόν δούνε,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 αλλά διακονίσε και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντί πολλών. Και έρχονται ίσια ρίχο, και έτ' αυτού απούε και τον μαθητών αυτού και όχλου ικανού, ο βιος τίμεου, βαρτήμεο, στυφλός, προσέτης, εκατήτο παρα την οδόν. Και ακούσα σώτη Ιησούς ο Νασρινός έστειν, Ιρξα το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 Ραβονί, Ina ανεβλέψω και ο Ιησούς υπέναυτο η παγε, η πίστης σου και